Ε, γιατί πιστεύει τόσο πολύ στην Ελλάδα? Κοίτα, θέλει να νιώθει διαφορετική. Απλά. Καλά, αυτό τι σημαίνει, ε, Σημαίνει διαφορετικό. Ξέρω εγώ αν είστε συμβατικό.